είσαι καλά. Είσαι καλά. <σουσίλια> Γιώργο, είσαι, είσαι καλά. Συγχαρητήρια, πριν Γιώργο. ευχαριστώ ε... την Ελλάδα. Και ευχαριστώ θερμά του Έλληνες. Ευχαριστώ την Ελλάδα γι' αυτό που έζησα Όλο αυτό το χρονικό διάστημα σταματώ εδώ γιατί δεν έχω να πω τίποτα άλλο, παιδιά. Τρέμει. Τρέμει. σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ελλάδα. Ευχαριστώ τους Έλληνες. Έχω συγκινηθεί. Τρέμει. Συγχαρητήρια Ελλάδα. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Ήταν και η Όλγα Τρέμει στο πάνελ, αλλά εδώ είναι ο Αυτιάς που τρέμει. Αν κάποιο θέλει να βγάλει συμπέρασμα για τον τόπο, για αυτόν εδώ τον τόπο, θα το βγάλει από αυτό. Ότι ο Γιώργος Αυτιάς εξελέγει πρώτος ευρωβουλευτής, πήρε 307.571 ψήφου. Αυτό και μόνο το γεγονός είναι αρκετό για να καταλάβει τι γίνεται το 2023, Σε αυτόν εδώ τον τόπο συγκινημένος και κατά συγκινημένο, έχει βγει και τώρα πάλι είναι σε κανάλι. Έχει πάρει σβάρνα όλα και λέει ευχαριστή την Ελλάδα, λέει πόσο μεγάλο αγώνα θα καταβάλει εκεί. Ε, τρέμει σε μερικά, σε άλλα είναι απλά συγκινημένος. Όλα αυτά από την χθεσινή βραδιά και την σημερινή είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με το point όπως λέμε. Το πιο χαρακτηριστικό γεγονός όλος αυτή και αντιπροσωπευτικό. Τη χθεσινή εκλογική διαδικασία. Στα υπόλοιπα, τώρα, στα θετικά, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε πολύ. Άρα, εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να τεθεί ένα αμφιβόλο η νομιμοποίηση, η πολιτική νομιμοποίηση, όχι η κοινοβουλευτική. Ναι, αυτή προφανώ δεν μπορείτε να αλλάξει. Ναι, αλλά αυτή τη κυβέρνηση να συνεχίσει να υλοποιήσει σημαντικέ μεταρρυθμίσει. Αρχικά, τι σημαίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε, Δηλαδή, σε ποια βάση δεν θα τεθεί σε αμφισβήτηση η πολιτική νομιμοποίηση. Εγώ προσδιορίσα επειδή μου αρέσει πάντα σε κάθε εκλογή να έχω έναν στόχο. <Συλίδη> Θέλω να φτάσουμε το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών. Γιατί πρέπει να συγκρίνουμε ευρωεκλογέ με ευρωεκλογέ. Το 2019 ερχόμασταν με πολύ μεγάλη φόρα. Ήμασταν η ενδυνάμει κυβέρνηση. Πήραμε 33% στι ευρωεκλογέ. Ευτού βιολιά δεν παίζουνε! Τεχνίδια δεν παρούνε! Τον ήπια με. δεν κάθονται! <Συλίδη> Δεν έχω. Σκατά, σκατά, σκατά, σκατά. Ποιο αντέχει. 33 θέλαν, είχαν βάλει και τη βάση. 33% και τελικά έκατσε το 28. Και υπάρχει μια μαυρίλα γενικότερη, μια στεναχώρια. Σύννεφα πάνω πάνω, πάνω από το μαξίμα, μου, ενώ έχει έναν ήλιο. Σύννεφα μαύρα πάνω από το μαξί μου, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πρόσωπο να το διαχειριστούν. Είναι ο αυτιά βέβαια που πήρε και πρώτο, θετικό. Αλλά όλο το υπόλοιπο δεν το λε και τόσο. Καλό, ένα χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές, το περίφημο 41% πάει, έσβησε. Από χθε δεν υπάρχει πια, ένα εκατομμύριο εγκατέλειψαν τη νέα δημοκρατία. Ψάχνουν τα γιατί και τα διότι, φαινόντουσαν εδώ και καιρό τα γιατί και τα διότι. Όμως χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας μίλησε για τη νέα φετηρία. Από τώρα, οι εκλογές αυτές γίνονται αφετηρία μιας νέας διαδρομής Τι κακό μας, Προς το 2027. Τον Ήπιαμε. Δεν μου. Γι' αυτό από αύριο στρεφόμαστε με μεγαλύτερη ένταση στα προβλήματα. <ΛΣ> για περισσότερη δουλειά και λιγότερε αδυναμίες για μεγαλύτερη προσπάθεια και για μικρότερε αστοχίε. Μα δεν υπήρχαν αστοχίε. Τι λέει, μικρότερε. Δεν υπήρχαν καθόλου αστοχίε. Μια χαρά. Από εδώ και πέρα, όλο αυτό που ξέραμε ω Νέα Δημοκρατία θα γίνει ακόμη ακόμη πιο δεξιό κόμμα, γιατί αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Θα έρθουμε στα τη Ευρώπη σε λίγο, να μείνουμε στα τη. Ελλάδας ε, έχουμε κάτι αισιόδοξο να ακούσουμε για την ΙΤΑ της Νέας Δημοκρατίας Των Αγίων Ανάπαυσων Χριστέ την ψυχή της δούλης σου Της Νέας Δημοκρατίας Ένθα ούκ έστη πόνος, ού λύπη, ού Αλλά ζωή ατελεύτητος Αιωνία σου η μνήμη Νέα Δημοκρατία Αξιομακάριστη και αείμνηστη αδερφήμων Τι ψηφίσατε, ρε, μαλα***κες! Αιωνία σου η Μνίνη! Τι της λαβάζεις, και... μωρή! Είναι πρόσημα κολουθία! Καλά σου έχεις αλέψει και γλυός! Ψέρω τι κάνω! Της κάνω πρόβα! Να, όταν της κάνεις την πρόβα γενεράλη, φορώ να ξεχίσεις τους νεκροδάφτες! Γίνονται πρόβες αυτά τα πράγματα, μας έρθει ξαφνικό γιατί έχουμε και εθνικέ εκλογές σύμφωνα με τα προγραμματισμένα σε τρία χρόνια, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει με τέτοια πτώση μέσα σε ένα χρόνο ένα εκατομμύριο που την κάνανε δεν βγαίνει τριετία με τίποτα οπότε θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, θα δούμε τι θα γίνει να κλείσουμε το θέμα Νέα Δημοκρατία εξής Σε περιμένω να αρθείς και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη Να αφήσαν άνοιξη να λιώξεις τα χιόνια Να τραγουδούν στα δέντρα πάλι τα ειδόνια Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι Τι ψηφίσατε ρε μαλάκες Για την καρδιά αγάπη μέσα της κλίνη Τον ήπια με Σε περιμένω να αρθείς και πάλι Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη Ζήτω η Ελλάδα, το η θρησκεία το η νέα Φαβλοκρατία, Ζήτω η νέα Φαυλοκρατία Γαμήθηκε το σύμπαν Έχουμε θέματα και εξελίξεις <χ> <χ> Στέλνει μείνουμε εδώ ένας ακροατής ο Νίκ και γράφει Τελικά ο Αυτιάς πιο καλά από όλες είχε υπολογίσει τη δικιά του σύνταξη Νίκος <ΣΣ> Και το μισθό. Όχι μόνο τη σύνταξη. Γιατί έχει μπροστά του μέλλον. Είναι νέος, έχει να δώσει πάρα πολλά. Η Νέα Δημοκρατία έπεσε. Έχασε ένα εκατομμύριο. Το ξαναλέμε. Τα ποσοστά από τα αναλύουν. Δεν το περίμεναν ούτε οι ίδιοι. Ε, ήταν τέτοια η έπαρσή του που είχαν βάλει το 33% όριο. Πήραν 28% και πορεύονται από χτες. Πάρα πολύ ωραία. Το πιο θετικό των χθεσινών εκλογών είναι αυτό. Και το δεύτερο θετικό. Και πέφτει η Νέα Δημοκρατία. είναι ότι ανέβηκε ο Βελόπουλος. Σήμερα γεννήθηκε ο κόλος της πατριωτικής διακυβέρνηση του τόπου. Σε ευχαριστώ Παναγία. Ευχόμαστε ολόψυχα κάποια στιγμή τα μέσα ενημερώσεως να αντιληφθούν ότι η ελληνική λύση είναι ένα αμυγό, εθνικό, κοινωνικό, λαϊκό κόμμα το οποίο ήρθε για να κυβερνήσει. Το οποίο ήρθε για να κυβερνήσει. Τσιχαμένο, τσιχαμα. Α πούμε να μάθουμε. Έδωσε ο λαός αυτό, νικήσαμε. Ah. Και πάμε να κυβερνήσουμε πατριωτικά τη χώρα. Πολύ σωστά είναι όλα αυτά, πολύ ωραία τα λέει, έχει δίκιο, ανέβηκε. Όμως να φύγουμε από τον τρίτο τίταν, τέταρ, τέταρτο να πάμε να πάμε στο δεύτερο κόμμα. Το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα, ο στόχος είναι ένα δεύτερο κόμμα με πραγματικά αυξημένα τα ποσοστά του. Το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα, θα έχουμε αυξήσει αισθητά τα ποσοτά μας και από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 19 και από τις εθνικές εκλογές. Αν δεν είστε δεύτερο κόμμα, τι θα, τι κάνετε? θα σημαίνει αυτό? Την ίδια ερώτηση μου κάνατε πέρσι, Όταν είστε μονοψήφιοι, τι θα κάνετε. Σας την ξανακάνω και λοιπόν, τότε θέτος. ότι δεν θα είμαστε λοιπόν μονοψήφιοι. Σας ζω, λοιπόν, τώρα θα είμαστε δεύτερο κόμμα. Σας ζω, λοιπόν, τώρα θα είμαστε δεύτερο κόμμα. Μουά! Νικολάκη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου Θα το γιορτάσω με τον Νίκο Θα χορέψω με στη πλατεία του χωριού, θα πάμε Ο στόχος μας είναι να μην είμαστε μόνο δεύτεροι Να πάρουμε ένα ισχυρό ποσοστό Ποιο είναι αυτό? Το ποσοστό αυτό δεν έχει ταβάνι Φάρλινγκ, Παιδιά το, τι, να περάσει η Φάρλη αν επιτρέπετε Φάρλη Φάρλη <laughs> Η Φάρλη, πρωταγωνίστρια Ο Νίκο Αντουλάκης λοιπόν Ο οποίος μας έλεγε όλο το προηγούμενο διάστημα Ακούσαμε εδώ αποσπάσματα από δύο συνεντεύξεις Ότι θα είναι δεύτερο κόμμα Τα κατάφερε Μπράβο του συγχαρητήρια βάλουμε και την κατάλληλη μουσική υπόκριση από κάτω Για να το τονίσουμε όλο αυτό Και όταν το ρώτησε ποιο ακριβώς θα το ποσοστό είπε, δεν έχει ταβάνι Το έκανε θερινό χωρί τα βάνια, η χαριλαούτρικουπή. Περιμένουμε να δούμε και από εκεί θέματα, ελπίζουμε πάρα πολλά. Ο Ανδρουλάκης έλεγε θα έρθει δεύτερο, ήρθε τρίτο. Ο Κασελάκη έλεγε θα είναι πρώτο, ήρθε δεύτερο. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι και βλέπω ένα ρεύμα. Ανεβαίνουμε και κάθε μέρο που περνάει, και σα το λέω αυτό ειλικρινά, αισθάνομαι ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Με τα δεδομένα τα οποία παρατηρώ σήμερα, πιστεύω ότι είναι απολύτω εφικτό να είμαστε πρώτοι. Τον ήφτια με έτσι. Φάρλινγκ, Φάρλινγκ. Τον ήφτια με έτσι. Τζάκρι. Εδώ η Τζάκρη από μια άλλη δήλωσή τη, μια άλλη κατάσταση, άλλη ταιριάζει απόλυτα, το καταλαβαίνει ο καθένα. Ο Κασελάκη που φωνάζει τη Φάρλη, το σκυλάκι του, είναι από όταν πήγε στην Κουμουνδούρου. Γενικώ το σκυλάκι αυτό, το καημένο, το πηγαίνει σε διάφορε τέτοιε εκδηλώσει, συγκεντρώσει, σε κλειστού χώρου. Όποιο έχει σκύλο και τον αγαπάει πραγματικά, καταλαβαίνει ότι εκεί δεν περνάει τόσο όμορφα το σκυλί. Τα σκυλιά δεν περνάνε με τόσο κόσμο. Σε κλειστού χώρου, τόσο όμορφα πάντα. Γιατί πέφτει πάνω ο καθένα, το χαϊδάβι του κάνει, χαίρονται νέα, αλλά γενικώ δεν μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό που του συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά την εκεί τη Φάρλη, παντού όπου πάει και όπου έρθει. Αυτό είναι το λιγότερο βεβαίω για την Φάρλη. Τη φώναζε όλα έμπλεξε και στα καλώδια των δημοσιογράφων χτε. Ακούσαμε εδώ, ήταν σίγουρο, σε ρεύμα ο Κασελάκη θα είναι πρώτη δύναμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα σε άλλη του συνέντευξη, έχει προσδιορίσει και το ποσοστό. Διαξιωματική αντιπολίτευση τη διεκδικεί την πρωτιά. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να ξαναζυγιστούμε. όσε υπόσχομαι ότι βλέπω ένα ρεύμα στην κοινωνία, βλέπω πολύ κόσμο ο οποίος έχει μετανιώσει τις τελευταίες εκλογέ. Θα είστε στο 20%, 20 υπάρχει περίπτωση. Θα δεν... είστε στο 20%. Πιστεύω ότι πολύ καλή περίπτωση να ξεπεράσουμε το 20%. Τον έτσι. Num, leg, haroo, haroo. Είμαι ακόμα πτώμα. περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό, θα το εκλάβετε ω προσωπική σα ήττα, ω κοινωνική ητα, θα το, το εκλάβω. Προσωπική δεν έχει ποτέ ήττα. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ο Κασελάκη να χάσει, να έχει μια ήττα. Δεν έχει γίνει ποτέ. Μέχρι τώρα δεν θα γίνει. Τώρα εδώ, με αυτό το λαό που έχει μπλέξει και προσπαθεί να τον ξεβλαχέψει με το δικό του τρόπο, προσδιορίσε το 20%. Μια χαρά πήγε και αυτό. Πήγε καλά, όπω καταλαβαίνουμε. Όλοι και θυμόμαστε τότε που είχε βγει τώρα πριν τις εκλογές και επανηγύριζε. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ρεύμα εκεί έξω. Το βλέπω, το βλέπετε και έχουμε μια ευκαιρία για το καλό του τόπου, αυτό το ρεύμα, να συγκρουστεί με την Άδια Κάλπη και να μας εκπλήξει όλους θετικά. Με πάρα πολύ περήφανος προσωπικά για όλες και όλους σας. Δεν έχω καμία εμφιβολία ότι στις 9 Ιουνίου θα σκίσουμε. Δεν καμία εμφιβολία ότι στις 9 Ιουνίου θα σκίσουμε. Τελειά, να περάσει η αν επιτρέπετε. Φάρλη, <χι> Φάρλη. Δεν καμία εμφιβολία ότι στις 9 Ιουνίου θα σκίσουμε. Και στις 10 λέω εγώ, όχι μόνο στις 9, γιατί σήμερα που έχουμε 10 εξακολουθεί να σκίζει Ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Ο Κασελάκης είναι ένα προσωπικό κόμμα και χθε τις δηλώσεις και αυτό το πουλμανάκι και γενικότερα όλα τα μηνύματα, σποτ και τα υπόλοιπα, ε, Κασελάκης ήταν και κάπου στο βάθος σε μια γονίτσα υπάρχει και ένα ΣΥΡΙΖΑ τα αρχικά για να μην ξεχνιόμαστε. Πολύ μεγάλη θετική είδηση, τη βάζουμε στα θετικά, είναι ότι εκπροσωπείται τελικά στην Ευρωβουλή, θα το νεοσύστατο κόμμα. Δεν είναι κόμμα, πρόσωπο είναι και αυτό. Σημεία των καιρών ψηφίζουμε πρόσωπα όχι κόμματα με απόψεις, ιδεολογίες, θέσεις, επεξεργασίες, συλλογικότητε, μέλη. Αυτά δεν υπάρχουν, ε. τα ξέρουμε όλοι. Ε, η Λατινοπούλου λοιπόν μπαίνει στην Ευρωβουλή και μας ευχαρίστησε. Σήμερα στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα και σε όσους λένε ότι επικρατεί Δυστυχώ, η εδίθεν ακροδεξιά στην Ευρώπη, αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι δεν επικρατεί καμία ακροδεξιά. Αυτό που επιτέλου θα επικρατήσει είναι η λογική και η άνοδο τη λογική. Δεν έχουμε ακροδεξιά στην Ευρώπη, τα λέει η Λατινοπούλου, επειδή και η ίδια λέει το κόμμα τη φωνή Λογική. Αν δείτε το χάρτη, θα καταλάβετε ότι όλο αυτό είναι παράλογο. Έχει ξαναγίνει στην ιστορία τη Ευρώπη οι λαοί τη να πηγαίνουν προ το μαύρο. Ή στο σκουρό γκρι, το ποντική, αλλά καταλήγει σε μαύρο και μετά ακριβώ καταλήγει σε κόκκινο λόγω αίματο γιατί οι χάρτε βάφονται. Έχουν την, αυτό το χαρακτηριστικό να βάφονται οι χάρτε. Κυρίω η Ευρώπη το έχει ξαναζήσει και σιγά σιγά με αργού ρυθμού, με το κάλυμα ή προκάλυμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή διαφόρων σχημάτων και λογικών αλμάτων, πηγαίνει προ τα εκεί. Οπότε ο ύμνος τη Ευρώπη όπω τον έχουμε φτιάξει. και να τα βάνει. Συμβαίνουν αυτά σε τέτοιες περιπτώσει, σε τέτοιε υπήρους, σε τέτοιε χώρε, σε τέτοιε επιλογέ. Ανακατατάξει το Βέλγιο, ανακατατάξει τη Γαλλία εκλογές, εμείς εδώ θα πάμε πιο δεξιά, φαίνεται. Πιο ακροδεξιά, δηλαδή, δεξιά έω ακροδεξιά ήμασταν. Θα πάμε κι εμείς λίγο πιο εκεί, λογικά είναι όλα αυτά. Με, λογικά με την έννοια ότι σε αυτή την Ευρώπη έτσι όπως εξελίσσεται με τον φόβο που ζουν οι κατοικοί τη, με το μη ενδιαφέρον για όλα αυτά που συμβαίνουν, με τα κοινωνικά που έχουν ξυλωθεί σε όλους τους τομεί. η Ευρώπη πρωτοπορούσε σε αυτά, αλλά εδώ και 15, 20, 30 χρόνια, το ένα μετά το άλλο, η μία μετά την άλλη χώρα, ξυλώνουν ότι η κοινωνική κατάκτηση υπήρχε, που πάλι είχε ξεκινήσει από την Ευρώπη. Όλα αυτά και άλλα πολλά γιατί είναι σοβαρό θέμα. Οδηγούν σε τέτοιου τύπου επιλογές Θα πάμε στις ΣΕΡΕΣ, από την Ευρώπη στι ΣΕΡΕΣ, και οι ΣΕΡΕΣ είναι Ευρώπη έτσι κι αλλιώ, είναι ένα εκεί που τον εντόπισε η κάμερα σε σαιρέο Πολίτης ξέρετε τι σημαίνει σαιρέο Πολίτης και μιλάει για την εκλογική του απόφαση. Εγώ θέλω Κυριάκο, τον Κυριάκο, τον Εβέντη, που ξέρει και μιλάει και ξέρει και αρχαία ελληνικά και ξέρει καλή γλώσσα, καλά, πολύ καλά. Είναι πολύ καλός, τον έχω μέσα στην τζαντούλα μου Αλλά ο κόσμος λάθος ψηφάει Κακός όμως, αρέσει τους κόβει με τίποτα <σομίλου> drums drums, drums drums, a room, a room. Εγώ θέλω Κυριάκο, τον Κυριάκο, τον Λεβέντη Που ξέρει και μιλάει και ξέρει και αρχαία ελληνικά Ο κόσμος λάθος ψηφάει. Τι ψηφίσατε ρε Τον Ήπια με. σκατά. Σκατά, σκατά, σκατά. Παιδεδές, θάμα κι αντίθαμα, παράξενο μεγάλο, ευγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. Παλιός Χάρη Κλίν αυτός, με τις πιτσικουλιές και κατέληγε έτσι το... Σχόλιο τότε, το τραγούδι, το κείμενο που είχε φτιάξει και κυκλοφορούσε ευρέω, ότι βγήκαν όλοι οι νικητέ και χάσαν όλοι οι άλλοι. Ο Σερέω, εδώ, ο συμπολίτη μα, έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τσαντάκι του, τον κουβαλάει, δεν κατάλαβε σε τι μέγεθο, δεν έχει καμία απόλυτη σημασία, μπορεί να είναι και στην ψυχή του, αλλά αυτό είπε τσαντάκι. Συνήθω κουβαλάμε τέτοιε προσωπικότητε στην ψυχή μα, στην καρδιά μα, στο μυαλό μα. Όχι, αυτό στο τσαντάκι μπορεί να είναι φωτογραφία, δεν μα το διευκρίνησε. Το σημαντικό είναι ότι γουστάρει η Κυριάκο Μητσοτάκη επειδή ξέρει και μιλάει αρχαία ελληνικά όλοι τον έχουμε ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει αρχαία ελληνικά αν κάτι λες για τον Μητσοτάκη είναι ότι τι ωραία που τα μιλάει. Τα αρχαία ελληνικά πάντα και κάνει και ένα σχόλιο ότι ο κόσμος δεν ξέρει να ψηφάει όπως λέει ο συμπολίτη μας από τα σέρα. σε μια περίπτωση ο κόσμος χτες ήξερε να ψηφάει. Με τόσα φύλλα σου έφυγε ο ήλιος, καλημέρα Με τόσα πλάμουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός Και του τι μες στα σίδερα, εκείνη μες στο χώμα Και του τι μες στα σίδερα, εκείνη μες re monya casa capa capa vam tenir sora monya avbona ta quinta i vam farixes i bon Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα έτσι και σήμερα, μια μέρα μετά τι ευρωεκλογέ 10, 10 Ιούνιου του 2024. 2.11.10.80, 80 το τηλέφωνο επικοινωνία, ξέρετε ποιο είναι εκεί. Πάρτε, πείτε, σχολιάστε, βγάλετε αποτέλεσμα για αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματο, για την πτώση τη Νουδού, για αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ που είναι καθυλωμένο, την σταθεροποίηση άνοδο του ΚΟΚΟΕ, την άνοδο τη. Ελληνικής Λύσης, τη Λατινοπούλ που μπήκε μέσα, τη Ζωή που μπήκε μέσα επίσης. παραπολιτικά.gr στέλνετε ήδη μηνύματα, τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά. Δημήτρης Χίρκος, ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Έλα, Μωρή Λουλού, έλα γάμο το ναγκισό <σβήνι> γουρέ. Προχτέ έχασα την εκπομπή και προσπαθούσα να ζευγιάσει και δεν μου το σηκώνει τίποτα. Δεν είναι ότι δεν το σηκώνω εγώ, είναι ότι εσύ έχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχω, ρε Μαλάκα, σε πιάνει ο Μάρκο. Το πρόβλημα που δεν σου σηκώνεται, εννοώ. <σφίλοι> λοιπόν, φυλαράκι. Αγέλα, σα <σβήνι> διακριτικά και το άφησε άλλο θέμα. Ναι, για πε. <σβήνι> <Ε>, δεν <σβήνι> θα αρίστα. σε φέρω σε δύσκολη θέση, λέγε. Δεν πειράζει. Δεν φαίνεται ρε δεν με φαίνει σε μένα. Είναι κι άλλη Θα τα πούμε κι αυτά, ρε Μαλάκα, α Ήταν γιατί κάναμε έναν τρομακτικό αγώνα που επιτέλους έφερε αποτέλεσμα εκεί με την ευχάριστη θέση στην εκπομπή σου να σου πω ότι καταφέραμε μετά από πολύ κόπο να ενώσουμε το αριστερό αρχίδι του Αγίου που με το δεξί το οποίο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα το εκθέσουμε για προσκύνημα και μπορεί όχι θέλει να περάσει τα προσκυνήσια Το... Είχε χαθεί κάπου, κάπου κρατούσε το ένα αρχίδι κάπου. Είχε πάρει το αυθενικό φίλο να πούμε και είχε βάλει απομήνυση από παλάκι του πικπομπ. Άντε να χαθεί, δεν τρέπονται. Ναι, ρε το είχε για πασχαλινό αυγό ε, ψεύτικο, τέτοιο αυτά που τα ξύλινα. Όχι ρε, όχι ρε, μαλάκα. Αυτό το είχε βαλσαμώσει είναι... και το βαφεκόκκινο κάθε πάσχα και να κερδίζει. Σπάει τα δόνια. Εδώ άλλο είχε το χέρι του Αγίου στο σπίτι του. Επανενώθηκε ουσιαστικά το η δεξιά χείρα του Οσίου με το σκίνωμα. Η οποία θα αντικαταστήσει το αντίγραφο το οποίο βρισκόταν εκεί στο σκύνο. Το να σου Στο σπίτι του τόσα χρόνια, τι το είχε κάνει, Το είχε βάλει από πίσω κοντάρι και το είχε χεράκι ξυσίματο για την πλάτη. Τι το έκανε το χεράκι τόσα χρόνια. Θα είναι τα αρχίδια του. Δεν ξέρω τι κάνουνε. Μπορεί να είχε νύχια ρε, γι' αυτό. Να σου πω τώρα, την Κυριακή είχαμε ευρωεκλογέ. Ο λαό το έδωσε πάλι το μήνυμα, έτσι. Πάλι, ε, δεν είναι. Πάλι πήραμε μήνυμα, πάλι νικητή ο Ανδρουλάκης Ναι, καλά κάνεις και τα λες έτσι, Καλά τα έλεγε ο Ανδρουλάκης, Ήταν στην πλευρά των νικητών. Το βράδυ τη 9η Ιουνίου η Δημοκρατική Παράταξη. Θα είναι ξανά στην όχθη των νικητών Δεν βγήκαν όλοι και είπανε το πιάσαμε το μήνυμα έτσι Δεν βγήκαν όλοι και μας είπανε Αυτός κοιμάται και σκάνε μαζεμένες ενωμένε μούτζε, Εκεί που δεν το βλέπει Ένα, δύο, τρία <laughs> Λαράκι. Ο Κασελάκη νικητή, ο Μιτσοτάκη επίση, όλοι, όλοι. Πάνω από Εγώ αυτή τη Λατινοπούλου είχα, άγχος, αν θα βγει η κήτρια. Είμαι κόρη εκπαιδευτικών και μεγάλωσα με τι ίδιε αρχέ και αξίε που μεγάλωσαν και σένα οι δικοί σου γονεί. Μιλήσω, <στονίτρια> <στονίτρια> <στονίτρια> Λατινοπούλου, Ρεφιλιπ, τι διάλεγε, Βαλάγκα. Θα μου πει εδώ υπάρχουν άνθρωποι που στέλνουν. Η φρουτιέρα, όταν πα στο μανάβι, τα έχει όλα <Λατινοπούλη>, τα <ρε> φρούτα. Έτσι έτσι Το θέμα είναι, <φίλη>. αν πα στο μανάβι ή όχι. Ρεφιλαράκη, ξέρει μετά από τόσα χρόνια να πούμε Αφού έχω φάει στη μάπα, πολύ δούλευμα, πολύ αυτό να πούμε και έχω τσιμπήσει αρκετέ φορέ. Έτσι σου πω, ότι έχω κάνει πολλέ μαλακίε. Δηλαδή τι ακούγει απλά με νόμα λάκα Πάω ρίχνω. Ή μένει που μείνει αλλού. Άλλαξε γειτονιά. Όλο yeah. μαλακία μένει. Λα... Πήγαινε να μείνει κάπου αλλού. Εθνικό μα πόρ δεν είναι, ρε, η μαλακία. Όχι για Εντάξει, είναι και μερικοί που ξεφεύγουμε. <ΣΣΣΣ> Ναι. Η Ελένη Λουκάιμεν. Να το πάλι Παρασκευή. Θα μιλήσω σήμερα για τι ευρωεκλογέ. Θα μιλήσει σήμερα επειδή είναι Παρασκευή, γι' αυτό. Αλλιώ θα μιλάγε. Να ζω, ξυπνήστε. Η ευρωεκλογέ. Ξυπνήσε. Τώρα όποιο το να ξυπνήσει, ξύπνησε. Πέρασαν οι ευρωεκλογέ. Άισε Είναι του σατανά. Η ευρωεκλογέ. Ναι, μωρέ, είναι κάτι που δεν είναι του σατανά. Όλα του σατανά πια. Να του διαβόλω. Δεν τα προλαβαίνουμε πια του σατανά. Σήμερα τώρα έχουμε ευρωπαϊκή σκλαβιά και ευρωπαϊκή κατοχή. Σήμερα τώρα έχουμε Ευρωπαϊκή Σκραβιά και Σήμερα Ευρωπαϊκή Σήμερα που μιλάμε, το κατάλληλο φωνάκι! Να να δούμε αύριο θα ξημερώσει. Έτσι. Το βλέπουμε. Έλα, για. Γεια σα, Αποστόλη. Γεια. Λοιπόν, το ξαναπεί. Είναι ένα κομμάτι που ο Άδωνη πέθανε στο Ξενάκι ή στην Κοραή που ήταν κοικιοκαθυλάκι σε 7 Οκτώβρη. Νέβηκα από εκεί. Δεν ψάχνω να το δω. Που είχε πει μισοαστήριο σοβαρά. Τροτάρει πιο κομμάτι δεύτερο. Και λέγανε και αυτός λέει, για πασόλη. Και αυτό λέγανε για να δούμε το γητοκοκουέ. Δεν ξέρω πώ μπορεί να το βρείτε όμω. Το είχα πει με τα αυτιά μου. Δεν θα το βρούμε. Όλα καλά. Εσύ θα το ξεχάσει και συνεχίζει τη ζωή. Τέλο. Κάτριγια.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 Συμπολίτης μας από Τα Σέρας που κουβαλάει στην τσάντα του τον Κυριάκο. Έχουμε άλλη μια, πώς να το πούμε, δυσάρεστη εξέλιξη από τις χθεσινές εκλογές. Ε, δεν μπήκε και δεν κατάφερε να πάει και καθόλου καλά ο Ανδρέας Λοβέρδος παρά τις διαβεβαιώσεις που μας έδινε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι θα πάρει όχι 3-4%, 5%. εταιρείε μας έχουν σταθερά πάνω από το 2 πια 15-20 ημέρες πρώτων εκλογών αυτό είναι 5. Mm. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα είμαστε το μεγαλύτερο από τα μικρότερα κόμματα της, της ε, ε, Ευρωκάλπης Είχε πει 5% έπεσε μέσα, ένα πήρε κάπου και ένα και κάτι ε, αλλά δεν έχει σημασία ε, μάλλον έχει σημασία γιατί έκανε και έχει πάλι Τις προηγούμενε μέρες είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, την υποθετική ερώτηση που του είχαν θέσει, ότι αν δεν πάρει καλό ποσοστό, όπως και συνέβη, τι ακριβώς θα κάνει σε σχέση με την πολιτική του ύπαρξη και παρουσία. Είπατε και σε μια άλλη συνέντευξη, ότι αν δεν πάρετε το 3% στις ευρωεκλογέ, θα αποσυρθείτε από την πολιτική. Ναι. Αυτό είναι οριστικό, σημαίνει συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα ή σημαίνει ιδιώτευση. Όχι, όχι. Ε, ε, ε, ε, ε, λέω επανειλημμένα ότι είμαι δικηγόρος. Ναι. Θα κάνω τη δουλειά μου. Θα γυρίσω στη δουλειά μου. Την οποία και τώρα <σκονίκαι> βέβαια ασκώ και τώρα που μιλάμε. Τέλος <Ω> <Ω> για σας η πολιτική δεν πάρετε το 3% <Ω> <Ω> οριστικά. οριστικά δεν, έχω, δεν, έχω, δεν έχω κάτι άλλο να προσφέρω όταν ο κόσμος θα μου πει, οι θα μου πούν ότι δεν σε θέλουν. Ωραία τι πάθαμε! Αυτό είναι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που δεχτήκαμε χθε ω λαό. Φταίμε και εμεί. Στο λαό θα γυρίσει στην δουλειά του, θα ιδιοτεύσει, δεν έχει να δώσει τίποτα παραπάνω, θα φύγει, θα αποσυρθεί. Ποιο χάνει. Κερδίζει η δικηγορία, ναι. Αλλά ποιο χάνει όμω, χάνουμε όλοι εμεί που δεν θα έχουμε στην πολιτική τον Ανδρέα Λοβέρδο. Όμω. Όπω έχει δηλώσει, γιατί πάντα εμεί εδώ είμαστε φυσιολογικοί και βλέπουμε τα ποτήρια μισογεμάτα και διάφορα άλλα τέτοια κλισέ, Προσπαθούμε να δούμε το θετικό. Τώρα που θα αποσυρθεί και δεν θα είναι στην πολιτική, θα ασχοληθεί με τη μουσική. Όπω ο ίδιο μα το έχει πει, οπότε θα έχουμε τη χαρά να τον απολαμβάνουμε. Τώρα παίζει drums. Ναι, ναι, παίζω drums και έχω κάνει και γκρούπα. Δηλαδή αντί για. Drums τι παίζει, ξένη μουσική. Ε, επειδή διαβάζω, διαβάζω πολύ ξένη ναι. μουσική, πολύ ροκ δηλαδή. Ρέγκερ, Eric Που, που λέει ρέγγε και το λέει καλά ναι. και σου δεσμεύομαι από τώρα ναι. και σου δίνω και το λόγο μου ναι. ότι το καλοκαίρι αν είσαι φίλος ναι. πραγματικός και έρθεις ναι. θα με ακούσεις σε πανηγύρια θα με σε πανηγύρια καλύτερα στη μουσική, νομίζω τα πάει καλύτερα να αφήσει και τη δικηγορία, να ασχοληθεί μόνο με τη μουσική Έπαιξε ντραμπς, εδώ τον ακούσαμε, από τα πανηγύρια Αυτό το είχε πει πέρυσι, νομίζω τελικά τα μόνα που τον δέχονται και τον α, αγαπάνε Και κολλάει είναι τα πανηγύρια για τον Ανδρέα Λοβέρδο Στο δέπασό έχουν αρχίσει τα όργανα, βέβαια Ανδρουλάκης είναι και η Δερβέναγας α, Ελέγχει τα πάντα όμως βγαίνουν οι βουλευτές και από το βράδυ θα ακούσουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου πως και με ποιο τρόπο θέτει θέμα ηγεσία. Είτε τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ θετικά, είτε τα αποτελέσματα ήταν μέτρια, είτε τα αποτελέσματα ήταν κακά. Ένα κόμμα όπω το Πασόκ και όλα τα δημοκρατικά κόμματα οφείλουν να συζητήσουν. Και οφείλουμε να δούμε τι έγινε σωστά, τι έγινε λάθο, τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο, ποια ήταν η στρατηγική μας, Εκεί θα ποια ήταν. Μαδρουλάκι. Όλα λοιπόν μα όλα οφείλουμε να τα συζητήσουμε. Και όταν το θέμα. λέμε όλα, θα εννοούμε όλα. Όλα λοιπόν λέει η κυρία Γεννακοπούλου και άλλοι έχουν βγει με διάφορου τρόπους και λένε τα... θέτουν το γνωστό θέμα όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού γιατί μετά έχουμε και άλλα από τη Ναι. Είσαι. Εγώ. Εσύ δεν γίνεται να βάλετε ένα τηλεφωνητή όταν παίρνουμε για παρακελίες να μπορούμε να αφήσουμε ένα μήνυμα. Ή πρέπει να γίνεται. Δηλαδή τι, μπορεί να θες να πας και το ξέρω εγώ, να πει για αφιερώσεις, να σε περιμένουμε. Όχι, ρε παιδί μου, τα θέλει να είναι μεταξύ μία και δύο, είναι μεταξύ μία και δύο. Αυτό θέλω. Πα... Θέλω το συζητήσουμε, δεν το έχεις καταλάβει, αυτό θέλω. Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά πώς, ώρα για να σε πιάσουμε, ή... μία με δύο, μόλις λοιπόν, okay. από σοϊδία, όλα Ψήφιζε, έχει σημασία. Πού θα το πει. Ενώ τώρα που τόσο επιστολικά, που το Δεν το πει δημοσίω. Άμα θέλει, είπα ότι. Τα ανοίγει κάποιο πολύ μυστικά, πιστεύει εσύ. Μπράβο. Εντάξει, η διαδικασία πάντω. Χαίρομαι που έχει εμπιστοσύνη στην κεραμαίω. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Επιτέλου έχουμε κράτο. Την ίδια μαλακία την κάνουν και κάποιοι μαθητέ πριν χρόνια που ήταν υπουργό παιδεία. Δεν είμαι οδοντίατρο, οπότε δεν μπορεί να έχει τα email. Δεν είσαι, όχι, δεν είσαι. Ναι, αλλά τα email που τα πολιτικό σύστημα. Βρίσκω μία λίστα στο ίντερνετ επίση. Τιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Καλά, έτσι κι αλλιώ η Ελλάδα. ελάβει. Νεύγα, ήταν καθαρή, δεν έχει κάτι να κάνει, μόνο κάτι παλιό πρόστιμα που έφεγε το Υπουργείο τη. Η ίδια, τα κάνει καλά. Ποιε ευθύνε, για να καταλάβω, να μου αποδοθεί τι ακριβώ. Ναι, μου ωραία, οι άλλοι φταίνε πάντα. Οι άλλοι φταίγαν. Οι από πάνω δεν φταίνε, εντάξει, δεν ξέρανε τίποτα. Οι από κάτω από μόνοι του ήθελαν, δεν, η κεραμαίωση δεν ήθελε. Ναι, ξέρω. Λοιπόν, νούμερο 2. Δασκαλίτσα, να σε καλά και περαστικό να είναι ό,τι είναι. Έλα, αποστολή. Έλα. Έλα, ο Ναυτικό. Έλα, ρε. Λοιπόν, πήρα να σου πω το εξή. Έχω και εγώ παρόμοια ιστορία με τον άλλο παλικάρι που πήρε τηλέφωνο τον Ακροατή και είπε ότι είναι από δεξιά οικογένεια. Έχω και εγώ ακριβώ την ίδια ιστορία. Δηλαδή, εμένα, η οικογένειά μου, πατέρα του, η μάνα μου ο πατέρα μου, η εμά μου, όλε ο παππού μου είχε φωτογραφία τον Καραμαλί, τον γκέτο, μέσα στη σπίτι, κρεμασμένοι μόνοι. Λοιπόν, ήμασταν πάντα έτσι από πλευρά τη. Ιστορίας, <μιλήσι> δεν αυτό στ τα 25 μου 25 κι εγώ ότι δεν μου ταιριάζει όλο αυτό. Κάτι δεν μου πάει καλά, κάτι δεν <μιλήσι> ναι, ναι, μου Ναι, να μου τα λες. Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, τώρα μου τα βγάζεις <μιλήσι> τα κουσούρια. Λέγε. Εντάξει, το Λάξει, όχι, καταλαβαίνω. Για πες τώρα και εσύ το ζαβό σου. Λοιπόν, ε αυτό, ότι κι εγώ την ίδια ιστορία... Έχει κάνει τη μαλακιά σου. Τα, τα έχεις στα χέρια σου. Και με τα χολερώσει τα χέρια μου, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι δεν την καρδιά μου. Έτσι, ούτε την ψυχή μου. αρέσει. Τρυφερό, account. Το περίεργο είναι ο πατέρα μου ήταν περίεργο τώρα πια και αυτού του Ήταν Δηλαδή, ο μου ήταν δεξιό. Άκουγε δωράκι, άκουγε στο σπίτι. Ακούγαμε τέτοια πράγματα. του άρεσε και τα ότι αυτό δίνει ελπίδα και σε άλλους ανθρώπους να σκεφτούν να δουν αν αυτό που ψηφίζουν του ταιριάζει. Αν αυτό που ψηφίζουν να το δουν ότι ξέρει κάτι, ταιριάζει με την τάξη μου, είναι εργάτη. Μπορώ να ψηφίζω το ίδιο με το φετικό μου. Και φύστε το γρήγορα παιδιά. Εγώ το έκανα το βήμα. Έπεράκη μου σύμφωνο, αλλά για να γίνει και σε αφεντικό μου πώ ξεκινήσει από την ψήφο. Άρα. Ε, λέω τώρα με το μέσο μυαλό. Αν ψηφίζω αυτό με τα φετικό μου, με, με κάνει και με ένα λίγο αφεντικό σιγά σιγά. Ναι, σιγά, -σιγά. Θέλω από δεν μπορεί να έχει πολλέ προσδοκίε, Το ξέρω, Σου είπα, μπορώ να. Και μισοτάκια ψηφίζανε ε, ε, ε, όλα αυτά τα χρόνια. Ε, σου είπα, και εγώ ψήφισα κάποια στιγμή. Πάρτε χαμπάρι σε ποια τάξη ανίκε. Είστε εργάτε. Έχετε καμία σχέση με αυτό το καθόλου. Ναι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Κύριο Αποστολή. Ναι, ναι. Παίρνω τηλέφωνο βουλκανιζάτερ εγώ στην τι κάνετε. Καλά, μια χαρά. Και τηλέφωνο για ένα πόλο που έχω δει στην Αγγελία. Ναι, ναι, waterpolo είναι, ναι. Waterpolo ενό λεξι αυτό που ψάχνω, φίλο σου. Πόλο, ο Βουσβάκημπολο. Ο Βουσβάκημπολο. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Το TSA, Με τα σκουφάκια TSA. το τέρμανε, ξέρω. Μπράβο, καταρχήν είστε μαντρέ, εσεί είστε ιδιώτη. Μάντρα, είμαι μια μάντρα αρχήδια όμω. Μια μάντρα? Αρχήδια. Φάτε φασολάδα και ελάτε. Α, κατάλαβα. Οπότε δεν παίζει κάτι. Τώρα βρεθούμε, αρθούμε, τι ε, τι εννοώ, τι αυτό όταν τι ότι αυτό όταν τηλέφωνο, θα μιλάς πρώτα ευχαριστούμε. ο Ευχαριστούμε πολύ δεν το τελευταίο είναι ενδεικτικό τη κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Παίρνει αυτό ο κύριο από την Αιωνία που λέει εδώ. Προφανώς του έχει δώσει το τηλέφωνο κάποιο φίλο του για να κάνει πλάκα ο φίλο στον φίλο που πήρε και πέφτει στον Αποστόλη. Με, με, με αφορμή μία αγγελία. Δεν την έχουμε βάλει εμεί ποτέ, δεν βάζουμε τέτοια. Το βάζουν ακροατέ και γίνεται ένα παιχνίδι. Ζητάει το Πόλο και το απαντάει ο Αποστόλη: Ναι, εδώ είναι το water polo. <συσχε> και συνεχίζει μετά κανονικά, ενώ του είπε αυτό, συνεχίζει τη συνομιλία σαν να μην έχει υποθεί αυτό. Το άκουσε, το επανέλαβε και γίνεται συνεννόηση από εκεί και πέρα. Στο πρώτο, τα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα, έχει, έχει υποθεί ότι είναι να υποθεί. Μα με το water polo τελείωσε το τηλεφώνημα. Παρ' όλα αυτά, αρχίζει να ρωτάει λεπτομέρειες για το αρχικό πόλο που είχε ξεκινήσει. Ωραία είναι όλα αυτά, πηγαίνουμε πολύ ωραία. Κάπω έζηταν και ο διάλογο που έγινε χθε μεταξύ Παφίλη και Τζάκρη. Αν δείτε την καταγραφή των δυνάμεων yeah. τη προοδευτική. Τη Δημοκρατική Παράταξη με τη δεξιά ε, πολυκατοικία, θα δείτε ότι πλέον έχουμε ξεπεράσει. Ο λόγο είναι περισσότερο από 50-50. Το πήραμε πίσω στι τελευταίε εκλογέ που ήταν 55-45. Πού σα αφρίζεται. Πού όλα τα κόμματα, <Συσχερ> τα, τα του λεγόμενου βουλευτικού τόξου, ακόμα και το κομμουνιστικό κόμμα. Δεν είναι Δημοκρατική Παράταξη. Εμεί είμαστε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Δεν είναι Δημοκρατική Παράταξη, εσά κύριε Υψηφίσατε τρία μνημόνια το χειρότερο. Πού να σα αφρίσω, κύριε Παπαθήλη. Πού να σα αφρίσω Πού να σα απαντήσω, κύριε Παφίλη. Το 60% των νόμων. Πού να σα απαντήσω. συντηρητική δύναμη μαζί ε, με τη Νέα Δημοκρατία. Σα βάλω μαζί. Δυναμή. Και χωρί εσά, θα είμαστε 50%. τότε τι τον αθρίζει, αφού και χωρί εσά θα είμαστε 50%, δεν χρειάζεται κανένα απολύτω άθροισμα. Στα μνημόνια πάντω ήταν 95%. Να το πούμε και αυτό, ήταν όλοι μαζί. Οπότε δεν χρειάζεται καν και το 50%. Στα βασικά, θέλω να πω, είναι σχεδόν. πάνω από 90% αλλά είναι το ωραίο που είναι η Τζάκη και τα λέει όλα αυτά και κάνει αυτό που κάνουν συνήθως όλοι αυτοί αθροίζουν ανόμια πράγματα για να δανειστούν λίγο προοδευτικότητα και ηθική υπεροχή και είναι όμως δίπλα από αφήλεις. Και oh, να πω και κάτι άλλο. Yeah, yeah, yeah. Εσεί καταρχά yeah, πρέπει να yeah, yeah. πολύ σαναχωρημένοι σήμερα. Γιατί Εγώ είμαι γιατί από που να πρώτη. Είστε... Είμαστε το μόνο κόμμα που ανέβαινε 10% αυτά. Γράφατε στι δημοσκοπήσει 12,5% και πήγατε 8. Εί... Αναρωτηθήκατε γιατί. Είδε ότι πήγαμε 8. Αναρωτηθήκατε γιατί. Είδατε. Έτσι λένε ταξιτφόλ και ταξιτφόλ μιλάμε poll τώρα. Ταξιτφόλ λένε μέχρι 10,3. Τα ταξιτφόλ λένε 8. Λένε 8. Ξέρει, εσεί που δεν έχετε έπιακτο τίμημα. Εσεί λοιπόν που συνεργαστήκατε με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Εσεί που συνεργαστήκατε με το Λάο. Εσεί που ψηφίσατε τρία μνημόνια. Έρχεστο πράγματι και έρχεται και έρχεται και Ωραία, τα λέγανε πάνω χθε. Παφίλης και τζάκει. Φτάσαμε στο τέλο για σήμερα. Πρώτη μέρα μετά τι ευρωπαϊκέ εκλογέ με πρώτε σκέψει και ψηλό αναλύσει. Τα υπόλοιπα αύριο. Τώρα έχουμε τρίτο μέρο του λαού Μα πάει στι διαφημίσει, αμέσω μετά με τον Γιώργο πιέρω. Γεια σα. Δεν υπάρχει σωτηρία, γαμιέται η Ευρώπη, ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Α, Φόν, τι μαντινάδα είναι αυτό, κριτική? Η μαντινάδα ναι, είναι σαν το κασελάκι, πονάνε ο Ρεμάνο τα παλικάρια κτλ. τα λοιπά. <σοκλή> Μου το είπε και ένα πουλάκι, <σοκλή> για να πάει η Ελλάδα πιο μπροστά, θέλει στέμπαν ο κασελάκι. <σοκλή> <σοκλή> <Όχι θα είναι>. <σοκλή> <σοκλή> Έλα σου πω και κάτι άλλο, ο γυμναστηριακός είναι τέρμα μαλάκα ο άνθρωπος. Σα <σοκλή> παρακαλώ δεν θα μιλάτε έτσι για το γυμναστηρια το Δεν θα το ξαναπιάσεις στο στόμα σου. Το γυμναστηριακό. Βαναγία! Δεν θα τη ξαναπλήσεις! Βαναγία! Γιατί επειδή είναι τεκνό, τι? Γιατί το λέω εγώ. Καλά. Έλα, σου πω. Εν μεταξύ, αρχίζω ρε φίλε και πιστεύω, κάτι σενάρια συνωμοσιολογίας για νοθείας εκλογές. Δηλαδή, υπάρχουν τόσοι λίδιοι που ψηφίζουν αυτά τα συχάματα. Δεν μπορώ να το χωνέψεις στο μυαλό μου. Ναι, ναι, υπάρχουνε. Ας το Έλα πω όλα, ναι. Έλα. Έλα, τρία πραγματάκια θέλω να σου πω, Τσακμπάμ. Καταρχήν, για το φίλο μα τον Κασελάκη. Άμα σε στηρίζει ο Λιάγκα και ο Αργυρό και αριστερό, δεν πρέπει κάπου να το δει. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν έχει λεφτά στην Αμερική και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά τώρα αυτά που είδα στι πέτσε επειδή τα είδα, τι δεν πώς. είναι τώρα λεφτά. Άτιμη κοινωνία που άλλου του ανεβάζει και άλλου του κατεβάζει. Εμεί πρέπει λίγο να εξετάσουμε το τι είναι αριστερά πια. Ναι, λέμε ρε παιδί μου. Η ζωή είναι... αλλάζει, η κοινωνία αλλάζει και εμεί μένουμε πίσω. Ακριβώ, ακριβώ. Αυτοί στηρίζουν του αριστερού πλέον, τι να κάνουμε. Ναι. Ναι, ναι, όχι αυτό. Απλά αυτό δεν είναι αριστερά και δεν είναι επικίνδυνο για ένα λιάγκα και για ένα αργυρό. Το δεύτερο που θέλω να σου κάνω μια καταγγελία, σε έπαιρνα, αλλά είχε πολλή δουλειά, τι να κάνουμε, είσαι περιζήτητο. Έγινε το Σάββατο ένα αντιφασιστικό τουρνουά από εδώ που κάναν τα παιδιά από το Χολαργό, η αυτονομική και πάρα πολλά συγχαρητήρια, ήταν καταπληκτική. Και μα την πέσανε τα όπκε χωρί να κάνουμε τίποτα. Α, τι να κάνουν πέσα... τα Όπια, δεν πρέπει να βγάλουν το μεροκάμα, το Μωρό. Ναι, ναι, ναι, ναι, να ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Το αυτό το λέγαμε. Τα... Τα... Γίνεται. Οι επιδεραστέ δεν γίνονται. Οι επιδεραστέ είναι μέλη του κόμματο. Ναι, να δούνε μια παλιά συνέντευξη. Τι ψάχνουνε, αλλά δεν τη βρίσκουν. τώρα πάνε Λε... να τη βρούνε. Πάνε, πάνε. πάνε. Και κάτι τελευταίο θέλω να σου πω, αλλά είπε κάτι πολύ σωστό ότι σε πρόσεξα. Είπαμε κάτι για σωστή και για λάθο πλευρά τη ιστορία σωστά. Ναι. Και είπε και εσύ ότι η Ρωσία και η Παλαιστίνη είναι από τη μία και το Ισραήλ και η Ουκρανία είναι από την άλλη. Από στόλη μου, δεν είναι κακό, α το παραδεχτούμε. Κι εγώ στην αρχή ήμουν να την έψαχνα λίγο με τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία είτε το θέλουμε είτε όχι, πολεμάει τον φασισμό και πολεμάει τον Ατο. Ότι σκατά και να Πούτιν, ό,τι καπιταλιστεί και να είναι, ό,τι Χριστιανόρσοδοξο, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι μαζί. Του. Όπως είμαι και με τον Κιμ, όπως είμαι και με τους Κινέζους, όπως είμαι με την Παλαιστίνη, όπως είμαι με την Κούβα, όπως είμαι με την Βενεζουέλα. Ότι πολεμάει αυτό το κολο***ο σύστημα, είμαι μαζί του. Μπορεί να κάνω λάθος. Και κάτι τελευταίο. Οι Ουκρανοί βγαίνουν μες βάσικες, οι Ρώσοι καλός ή κακός βγαίνουν μες φυροδρέπνα. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε αυτή την ιστορία. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Οποστόλη ναι. ναι, ναι. Ελληνφαί με καλαπία. Ναι, ναι. Θα σα κάνω να ρωτήσω σχετικά με τα απογεματικά χειρουργία αν έχετε ακούσει και έχει γίνει. Το έχει πεί ο κουμπίχο. Ξεκινάει τα πρώτα από γεματά χειρουργία στη χώρα. Είμαι πολύ περίφανο γι' αυτό που γίνεται πιθανία μου κύριε πρόεδρε. Όλα καλά. Λειτουργούν όλα ρολόι, όλα πάνω ολουταχό προ την ιδιωτική υγεία. Είχομαι. Όλα καλά. Θα ξεπατώσουμε <laughs> τα δημόσια νοσοκομεία όσο <laughs> ονού πάμε στα ιδιωτικά, full to full. Full to full. Πολύ απλά, η μεγάλη βαρύτητα. Δεν επηρεάζει μόνο τα όργανα, αλλά πρωτίστως τον άνθρωπο. Παράδοξο. Παράδοξο, παράδοξο. Να το δεν απαντάει. Άρα δοξικό. Γεια. Καλή εβδομάδα, Αποστολή. Να σου πω ρε, είπε ο Μπιτσοτάκης 36 έφερε στην Ελλάδα Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Εγώ το διαπραγματεύτηκα το Ταμείο ανάκαμψη. Προσωπικά έφερα στη ευρώ. με. Εμένα γιατί δεν μου έδωσε λεφτά να πάρω ταξί καινούριο. Γιατί είσαι μαλάκας.